Στίχη 4.18 Η παραβολή του σπορέως 4. Ενώ δε εμαζεύεται ο λαός πολλής και ήρχονται από κάθε πόλη εις αυτόν για να τον ακούσουν είπε ο Κύριος με παραβολή 5. Ευγήκε αυτό που σπέρνει έξω στο χωράφι για να σπείρει των σπόρων του και καθώς αυτό έσπερνε άλλο μεν μέρος του σπόρου έπεσε κοντά εις των δρόμων του χωραφιού και κατεπατήθη από τους γιαβάτας και τα πετεινά του ουρανού το κατέφαγαν. 6. Κι άλλο μέρο έπεσε πάνω στην πέτρα, και αφού εφύτρωσαι εξηράνθη επειδή δεν είχε nigρασία. 7. Κι άλλο μέρο έπεσε μέσα εις έδαφο γεμάτων από σπόρου αγκαθιών, και βλάστησαν μαζί τα αγκάθια και το έπνιξαν τελείω. 8. Κι άλλο μέρο του σπόρου έπεσε μέσα εις την υγιή τη μαλακήν και έφορων. Κι όταν εφήτρωσεν έκαμε καρπόν εκατόν φοράς περισσότερον από οτί το σπόρος. Ενώ δε έλεγεν αυτά για να δώσει μεγαλύτερων τόνων εις τους λόγους του και διεγείρει την προσοχήν των ακροατών του εφώναζε δυνατά. Αυτός που έχει αυτιά πνευματικά και ενδιαφέρον πνευματικών για να ακούει και εγκολπώνεται αυτά που λέγω α ακούει. Ε, ναι. Τον ερωτούσαν δε οι του και έλεγαν Ποια είναι η έννοια και η σημασία αυτή τη παραβολή. 10. Αυτό δε είπε: Ισά που έχετε ενδιαφέρον και καλή διάθεση, Εδώθη από τον Θεό, ως χάρη να μάθετε τα σμυστηριώδη αληθία τη βασιλεία του Θεού. Ιστού άλλου όμω ομιλώ με παραβολά. Αυτοί δεν έχουν ενδιαφέρον για να γνωρίσουν και να δεχθούν τα σπνευματικά αληθία. Κι ο νου τον είναι παχυλό και ανίκανο για πνευματική διδασκαλία. Δι' αυτό διδάσκω με τον τρόπον αυτών, για να μην μπορούν να είδουν βαθύτερον και καθαρότερον, ενώ βλέπουν με τους οφθαλμούς του σώματος, για να μην μπορούν να καταλάβουν, ενώ ακούν τη διδασκαλία που τους εξηγεί τα μυστήρια. Και πράτο τούτο, όχι μόνον κατά λόγω δικαιοσύνης, αλλά και εξαγαθότητος, ή να μην ούτε δια τη περιφρονήσεως της αληθείας, επιβαρύνουν την θέση των και σκληρηθούν περισσότερον. 11 είναι δε η έννοια τη παραβολή αυτή. Ο σπόρο σημαίνει των λόγων του Θεού. 12. Εκείνοι δε που ομοιάζουν προ το έδαφο, το οποίο είναι πλησίων ει των δρόμων, είναι αυτοί που οίκουσαν απλώ και μόνον των λόγων. Έπειτα έρχεται ο διάβολο και αφαιρεί των λόγων από τα σκαρδία στων, για να μην πιστεύσουν ει των λόγων και σωθούν. 13. Εκείνοι δε που εδέχθησαν των σπόρων, ο οποίο έπεσαν επί τη πέτρα, είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακούσουν δέχονται με χαρά και ενθουσιασμό των λόγων, δεν έχει όμω ει αυτού ρίζαν βαθύ ο λόγο, ώστε να στερεώσει μέσα του. Ω εκ τούτου αυτοί δύο λίγων χρόνων πιστεύουν, και όταν έλθει καιρό πειρασμού ή διωγμού, απομακρύνονται από την πίστη. 14 Το δε μέρο του σπόρου που έπεσε νη στα αγκάθια σημαίνει εκείνου οι οποίοι οίκουσαν των λόγων του Θεού, και αρχίζουν με κάποιαν προθυμία να βαδίζουν ει τον δρόμο τη πίστεω. Πνίγονται όμω από τα σαγωνιώδη φροντίδα προς απόκτηση πλούτου και από τα απολαύσει βίου σαρκικού, ει τον οποίον τα αποκτηθέντα πλούτη διευκολύνουν και έτσι δεν προκόπτουν ούτε βγάζουν πέρα μέχρι τέλου των καρπών. 15 Το δε μέρο του σπόρου που έπεσεν ει την έφορον γην σημαίνει του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι με καρδίαν καλοπροαίρετων Ευθείαν και αγαθύν, οίκουσαν και κατενόησαν τον λόγων και τον κρατούν σφιχτά μέσα τον και καρποφορούν τα σαρετά, δεικνύοντα υπομονή και καρτερίαν ει τα στλήψει και του πειρασμού και ει όλα τα προσκόμματα που συναντούν ει την άσκηση τη πνευματική ζωή. 16. Με τη διδασκαλία μου, ήναψα ει τα ψυχά σα φω και γίνατε πνευματική λίχνοι. Κανεί δε, όταν ανάψει λύχνον δεν το σκεπάζει με δοχείον, ούτε τον τοποθετεί κάτω από το κρεβάτι αλλά τον βάζει επάνω εις τον λιχνοστάτη για το φως εκείνοι που εμβαίνουν εις το δωμάτιο 17. Έτσι κι εσείς σαν άλλος λίχνος καλά τοποθετημένος πρέπει να φωτίζετε τους ανθρώπους και αυτά που ακούετε τώρα να μην τα κρύπτετε αλλά να μεταδίδετε τα αυτά και εις άλλους διότι δεν υπάρχει κρυφόν το οποίο δεν θα γίνει φανερόν Ούτε μυστικό το οποίο δεν θα γίνει γνωστόν και δεν θα φανερωθεί. Και η διδασκαλία μου λοιπόν, ακόμη και αν εσεί την κρατήσετε μυστική, θα φανερωθεί από άλλου και θα φωτίσει τον κόσμο. 18. Αφού λοιπόν η διδασκαλία μου θα γίνει φανερά, προσέχετε εσεί που θα την διαδώσετε πώ την ακούετε. Να την ακούετε με καθαράν καρδία και να την κατανοείτε και να την εγκολπώνεστε, ώστε να γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι τη αληθεία διότι σε εκείνον που ακούει προθήμος την αλήθεια και κατέχει αυτήν, θα του δοθεί μεγαλυτέρα και πλουσιότερα γνώσεις και φωτισμός της αληθείας. Και από εκείνον που δεν κατέχει την αλήθεια, θα αφαιρεθεί και εκείνος ο βαθμός της γνώσεως που του φαίνεται ότι κατέχει.